Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μετσοτάκη, αρκεί με λίγη υπομονή. Μουσική Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή. Μουσική λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Τι να μας κάνει ο Μετσοτάκη, να μας δώσει κι αυτός. Γκώσαμε. Ε, έδωσε, έδωσε. Τι θα τα κάνουμε. Θα να 13 δώσει. ευρώ από εδώ. Να 50 ευρώ από εκεί. Να απο... ε, θα δώσει κι άλλα. Περιμένουμε το διάγγελμα σήμερα. σήμερα θα αφαιρέσει ρήτρε, θα αφαιρέσει τη ΔΕΗ. Θα καίμε τα ρεύματα, θα γίνει χαμό. Λάμπες, Άρα, φώτα χαμό θα γίνει. Όχι. Θα ψήσουμε μπριζόλε στη, στην κουζίνα πάνω στα, με ρεύμα. Όχι στα κάρβουνα. Στα όχι, τέρμα τα κάρβουνα. Θα είναι πιο ακριβά τα κάρβουνα, πιο φτηνό το ρεύμα. Να καούν τα κάρβουνα. Τα κάψαμε. Αχ, πάει. Και όχι άλλο κάρβουνο. Τι Επί... άλλη δε, ατάκα υπάρχει δε, Οπότε έχουμε σήμερα ανακοινώσει Αυτή η κυρία εδώ που ακούσαμε Με την ντόπιο λαλιά Υπομονή να κάνετε λίγο ναι, κόμμα ναι, ναι. Έτσι το έλεγε ναι. Καπέλο ναι. Αυτό ακριβώς είναι μια κυρία από την Αλεξάνδροπολη Που μιλάει μετά την επίσκεψη Εκεί Μητσοτάκη και του Πρωθυπουργού του ακατανόμαστου Τον Σκοπίων ναι, που δεν που θα τον καλωσόριζε ποτέ Αλλά τον καλωσόριζε Μπορείς να λέω το Ζάεφ Ναι, όχι, είπε πρωθυπουργό τη. Όποιο και αν είναι. Και αν είναι. Mm. Οπότε αυτή η κυρία έπεσε η κάμερα μπροστά της και έκανε κάποιες συστάσει. Έχει αυτή την, το ιδίωμα, την ακούσαμε, αλλά έκανε και προτάσεις Να, συσκαλωματικέ. Έχει ένα κύριο δίπλα που καθόταν <συσίλυν> <εξίλυν> <συσίλυν> ιστορικά και <συσίλυν> Σουζα, ο, και, ο ε, κύριος φορούσε και τη μάσκα, δεν κατάλαβα τίποτα. Ο κύριο δίπλα τώρα, αν κυρία αυτή που έχει προτάσει. Η οποία κυρία είναι με το Μητσοτάκι. Το, το καταλαβαίνει ξέρω. ο καθένα. Να Έχει ναι. λόγο να μην είναι. Ό, ό, όλοι μα. Όλοι είμαστε. Εσπώ να μην είσαι. Δεν είσαι και εσύ, Κίρκο, δεν είσαι. Ο, με ναι, το Μητσοτάκι δεν είμαστε όλοι. Ποιον από όλου όμω, να πούμε. Το διορισμένο στην Ευρώπη. <laughs> <laughs> όποιον όποιο να είναι. Μα όποιον να. Ο Πρωθυπουργό. Το Δημήτρη το Μητσοτάκι. Να είμαστε με το Μητσοτάκι τον καλό. Εγώ με τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Τον Πρωθυπουργό τη χώρα. Που μα αφαιρεί βάρη, που μα οδηγεί στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Πού, πού, πού μη χρειάζεται, θα μιλάω μια ώρα με να Όχι, τα που. χρειάζεται, τα χρειάζεται, ξέρουμε, τα, μάλιστα... τα λέει και τα κανάλια κάθε μέρα. Όχι, και εμείς εδώ κάθε μέρα. Και εμείς τα λέμε. Τα επισημένουμε και τα στοιχειοθετούμε. Ναι, ναι, ναι. Η κυρία λοιπόν αυτή, σε αυτό το κλίμα της κυβερνήσεως, έκανε προτάσεις προς τις νοικοκυρές. Και λίγο μέτρο ε, έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές. Γιατί ξεφύγαμε από το κανονικό Άλλη φορά οι μάνες μας ανάβανε έξω φωτιές Και μας μαγειρεύανε και τρώγαμε Τώρα τα θέλουμε όλα στην εντέλεια Δεν κάνουν οικονομία πουθενά Τα ρεύματα τα φουσκώνουν εκεί πάνω Και υποφέρουν τα καημένα τα παλικάρια Τι να μας κάνει ο Μετσοτάκης να μας δώσει αυτός Κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή Όπως λέει η κυρία, ξεφύγαμε από το κανονικό ε, εντάξει. και ανάβουμε θερμοσύμφωνα ανάβουμε το, το μάτι της κουζίνας ενώ παλιά... Ζήσαμε πάρα από δυνάμεις μας κι εμείς. Και να σου πω, έχει δίκιο σε αυτό που λες εσύ συμπληρώνοντας την κυρία. Συμπληρώνοντα. Μόνο που δεν έχεις εσύ το πιο λαλιά τα λες ε, καθαρό εμαθηνέικα ελληνικά. Για να μεταφράσω. Ναι, ναι, οκ. Okay. Η κυρία έχει δίκιο γιατί Το πλυντηρίο πιάτων δε, ε, Όχι το πιάτων, πιάτων, το ρούχον το Όχι σκάφες, ο ποταμός, ποταμός Καθαρό με νερό με Πού είναι οι χειροδύναμες γυναίκες Με τον κόπανο, με τον κόπανο. Το... Από κόπανος αλλά τίποτα <laughs> Δεν πλενόντουσαν τα ρούχα καλύτερα ένας εκεί Ένας να βγει έξω, ένα κόπανο ρε παιδιά με, Να πλύνω, θα μπουν από τα μπαλκόνια Να ψηφοφόρη τη Μητσοτάκη Το πλυντήριο ρούχων καταναλώνει ρεύμα. Περιτό. Πολυτέλεια θα λέγα Το μαγείρεμα. Το πιάσουμε. Το σύσσιμο... πιάτο δεν το συζητώ. Το καλά. Δεν Δηλαδή πραγματικά κάτσε και πλύντο. Το πιάτο. Το πιάτο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το... Ο φούρνο. Ο φούρνος, δεν γίνεται πιο ωραία τα φαγητά στο, στο φούρνο. Μακάλι. Όχι, στο φούρνο τον χτιστώ με τη φωτιά. Αν θε. Στην άμμο, στη Χόβολη Ναι, τα... ναι, στην κοφέ. Στην άμμοβολη. Και το αρνί, κάτω στην άμμο. Το βάζει τώρα στον αέρα. Πα, πα, πάνω κάτω αντιστάσει. Ναι, μου είσαι στο χωριό, αντιστάσει. Και διπλό Μπράβο. Ή πρόγραμμα πίτσα. μου. Αυτό το πρόγραμμα πίτσα, ποια είναι η διαφορά από τα άλλα προγράμματα. Ξέρω εγώ. Βλέπω ότι πουλάνε και λίγο παπάντζα, θέλω να πω. Θέλει να φτιάξει ένα φαγητό και διαβάζει οδηγίε κάθε φορά. Σουντόκου ο φούρνος, Είχε δυο κουμπιά, παλιά ξέραμε. Α, θερμοκρασία και πάνω κάτω και αντίσταση. Τέλο. Γκριλ. Τα, το, όλα τα άλλα τι είναι. Αέρα, αέρα με αντίσταση, αέρα με γκριλ. Αέρα με τα τέτοια μέσα. Τι έκομι. Κι βάζει μέσα εσύ δεν καταλάβα <laughs> Καπαμά τι, τι ακριβώς, τι μαγείρα δεν πληρώνουμε και στο φούρνο, <laughs> τι έκο είναι αυτό Ναι γίνεται λίγο χαμός <laughs> Θέλω να πω ότι <laughs> η κυρία κυριάχη... έχει Ωραίες προτάσεις Έχει πιάσει τις πολυτέλειες της Ο θερμοσύμφωνα. λοιπόν Γιατί, <laughs> γιατί ο θερμοσύφωνας <laughs> Ξέστανα ένα... με καζάκι. Γιατί πάνω... να κάνεις μπάνιο κάθε μέρα, Σάββατο μόνο. γιατί με ζεστό νερό. νερό. Ναι, πολύ σωστό Ο να είναι. Τον... Ε, ε, ε. <laughs> αυτή... ένα, ένα. Αλήθειες. Θέλω να πω, τα λέει η κυρία, τα λένε πολλοί συμπολίτε μας αυτά. Είναι αυτοί που δεν δικαιούνται. Αν τα λένε. Τί... Ο, ν, τα λένε αυτή, αν ν. τα λένε. Για αυτούς να χαίρεσε. Είναι πάρα πολύ. Και τα λέμε εμεί εδώ τώρα Αλλά αυτοί τα πιστεύουν κανονικά. Ότι Γιατί... θα κόψω λίγο για να πληρώσω τη ΔΕΗ. Αυτό, ότι... Αυτό μα κάνει περήφανο ω Έθνο. Δηλαδή πόσα ραφάλια άλλοι... χρειαζόμαστε. Θα περάσουν 10 ραφάλια να νιώσω περηφάνια. Θα κόψω και το φάγε το, για... το ρεύμα. Τι εβδομάδε. Ναι, ε... για να πληρώσει για... τη ΔΕΗ. Γιατί την είπε φιλότιμο άνθρωπο ο κύριο Αυτιά. Καλά, αυτιάς. Αυτιάς. Αυτό που θέλουμε κάθε αυτιάς γενιά. Αυτιά είναι ρόλο, δεν τον πιάνει. <laughs> ναι, ναι. Αυτό που θέλουμε κάθε γενιά να ζει καλύτερα από την προηγούμενη ω πότε. Τέλο αυτά δηλαδή και η εξέλιξη έχει ένα, ένα ταβάνι ένα όριο κάπου όπαμε την εξέλιξη, τι θα φτάσουμε, θα φτάσουμε θα στο διάστημα, πάμε γιατί όλοι γιατί θα δώσει τι, σήμερα ο Elon Musk. Σωστό. θα δώσει σήμερα ο Μητσοτάκης αυτά που θα ανακοινώσει και περιμένουμε με αγωνία μεγάλη κτλ. τα λοιπά. αλλά όλα αυτά όπως θα ακούσουμε τώρα από την Τώρα Μπακογιάννη πάλι θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι και με έναν πολύ ειδικό και ιδιαίτερο τρόπο Λιανική, από ό,τι καταλαβαίνω είναι. και εγώ δεν έχω ενημέρωση λεπτομερή ναι. για Ή να μην σα λέω Η εικόνα που έχω είναι ότι θα γίνει ένα μεικτό σύστημα για να βεβαιωθούμε ότι στο τελικό, δηλαδή στη λιανική τιμή, στον τελικό. Θα, θα είναι ένας λογαριασμός όπως ήταν ο περσινό. Αυτό είναι τεράστιο, κόστος, πολέμου, δηλαδή. τεράστιο. κόστος Δηλαδή, θα αξίζει η κυβέρνηση. Το πάτο πάτ. του βαρελιού για να, για, Αλλά ο πάτος του βαρελιού που ξύνει κάθε κυβέρνηση Είναι ο πάτος των Ελλήνων φορολογουμένων <Ρι> Είναι ο πάτος των Ελλήνων φορολογουμένων <Ρι> Είναι ο πάτος των Ελλήνων φορολογουμένων <Ρι> Που ξύνει κάθε κυβέρνηση <Ρι> Έτσι εκεί, για να ναι. ξέρουμε τι λέμε <Ρι> Το έχει νιώσει το ξύσιμο Ναι <Ρι> <Ρι> <Ρι> Από την ελληνική κυβέρνηση. Τρία τυχερά όμοια έχει να βρει. Ναι, ναι, ναι όπω ήταν το ξιστό παλιά. Ε, και τώρα έχει ξιστό. Ξή, εξή, και το σχετικό. την ηχετική υπενθύμηση των ελληνικών κυβερνήσεων. Κάτι έχουμε τραγούδι. καταλάβει. Μ, ότι, η Ελληνοφε... η Ελληνοφρέ... η Ό, ότι η Ελλοφρένεια. Ότι η κυβέρνηση. Και η Ελλοφρένεια, ξύνει. Ήταν η Ελλοφρένεια τη Πέμπτη και μου βγήκε. Λοιπόν, ότι ξύνει κάπως η κυβέρνηση τον πάτο. Δηλαδή δεν μπορεί να μην νιώσει κιόλα. Να το λέει και τώρα Μπακογιάννη, εδώ κανονικά. Θα γυρίσουμε λίγο στην κυρία από την Αλεξανδρούπολη, αυτή τη φίλη μας που πολλοί τη συμπαθούμε, διότι ε, μας έδωσε μια ατάκα και ήταν πειρασμό εγώ από χτες που τα άκουσα. Ναι. Το φτιαξε έτσι μέσα μου, μέσα μου και βγήκε κι έξω. Είσαι, και έξω. και εσύ με του πειρασμούς επιρρεπής. Δεν μπορώ. Σχάτο δίπλα στο ποτάμι. Ο δρόμο σου στενό παγωνιά και γκρίζο σουρανό. Μαύρη ζωή. Εκεί απαντού εγώ. Βράδυ, πρωί. Έβρετε μαλακία. Μια συντροφιά, μια συναισθία. Υπομ... Υπομ... Υπομ... Υπομονή, υπομονή, υπομονή. υπομονή. Θα είναι πιο γαλανό. Λίγη υπομονή. Στην γειτόνια σα με ήρθαν 2 άτομα 1.150 ευρώ. Έκανε η κοπέλα πήγαινα να δίνει 50-50 ευρώ. Αλλά δεν θα αντέξουμε, άλλο θα πετάνουμε. Στα τσακίδια. Αθρηστικά, αέριο και δε δεν βγαίνει ούτε ο μηνιό μισθό. Δεν μα νοιάζει. Προσπαθώ, Ιαρή. Προσπαθώ. Γονατίσαμε. Δεν έχω καμία μα καμία ελπίδα για τίποτα από του κυβερνώντε. Περιμένουμε ανάπτυξη. Περιμένουμε, αλλά δεν θα τη δούμε. Μονή. Mońię, mońię, licyj po a na kąno, na kąno, na Καλά τα πάει ο κύριος Μετσοτάκης Αρκεί με λίγη υπομονή Ωραία ο τραγουδάς Και Είναι... υπομονή για όλους Ναι, χρειάζεται γιατί θα Θύσει λεμονιά Έλα υπομονή στον τόπο <laughs> που λέμε Ό, Δεν το λέμε αυτό Με την υπομονή δεν υπάρχει τέτοια παρομοία Κόψτε παρομοιά. λίγο <laughs> ε, Εντάξει, θα βγάλω το Το, υ... το... <laughs> <laughs> το υπό ναι. Λοιπόν, ε, αυτά συμβαίνουν ε, Αυτά μας ε, η, έδωση, η κυρία Με όλα αυτά που Είπε παίζει πολύ η αίμα στον από χτες και σήμερα Έμα. το αλάνι που είναι στο λιμάνι Πάμε Πάμε λοιπόν ωραία <laughs> Παίσει αίμα Στο σεφ Χωρί με όχι με αλφαγιώτα ήταν ο, δίπλα, δεν είναι. ο τα Μάλλον Δεν είναι με τη βάσκα δεν το κατάλαβα δεν ο Λάνθιμος, είναι ο Λάνθιμος. Ήταν, Λάνθιμος. Δεν διάβαζα Λέ. και τα κουτσό... την αίμα την ξέρω εντάξει. Ήτανε κάτω στο στάδιο της Καλά δεν Και η αίμα. Εντάξει. Ποια άλλη, πες Εσύ είπε και η αίμα. Είπα εγώ, ήταν κάποια άλλη από το Hollywood. Α, από το Χόλιγουτ είναι μοναδική, ωραία. Ήταν λοιπόν χτε κάτω. Ποιο τη γνώρισε το λάνθι, εντάξει. Και όχι μόνο. Ποιο τη γνώρισε το λάνθι. Ναι, σωστό. Είστε όλοι του καλλιτεχνικού χώρου, το ξέχασα. Και όχι μόνο έβλεπε. Ήταν φανατική Ολυμπιακό. Αγούστου. Χροκροτούσε, έκανε εκεί διάφορα. Ήταν και μεγάλη πρόκριση. Στον μπάσκετ, βέβαια, ναι. Final four. Το πήγε. τι γράφουν στα Twitter, αίμα, αλλάνι, έλα στο λιμάνι και διάφορα <χ> αυτά, όλα <Ολοίι> τα συνθήματα έχουν ε, ε, Έχει μπει μπροστά η Emma Stone. Δεν το περίμενα αυτό. Το Hollywood θα ήταν στο στάδιο τη και Φιλία να βλέπει αγώνα και ένα χειροκροτεί. NBA έχουμε γίνει τώρα. Κακά τα ψέματα. Μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, θα, ναι, όχι χαζά. Κάλα, δεν είναι το μπάσκετ, είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ποιοι βλέπουν το μπάσκετ και πώ πάνε. Ωραία ήταν αυτά. Έχει απασχολήσει πολύ την Emma Stone. Ναι. Ο Λάνθιμο. Mm. Και βλέπαν στην κερκίδα το μπάσκετ. Ναι. Και δίπλα ήταν ο Τάκη. Συγκρότη την κερκίδα. Όχι, είναι μπάσκετ είναι αυτό. Γιατί δεν πάει ο Τάκη τον μπάσκετ, Έναι, ο τσουκαλάς ο τσουκαλάς. έχει σηκώσει. Του τσουκαλάζα. Κάνανε και τέτοια. Λέγανε για το τσουκαλά μαζί με την Emma Stone εκπομπή. Σουρωτήρι. Σουρωτήρι, έλεγε τέτοια. Διάφορα τέτοια. <laughs> <laughs> έχει γίνει το πανηγύρι το ωραίο. Mm. Ένα άλλο ψηλό ωραίο πανηγύρι, όχι τόσο μεγάλο βέβαια, πολύ μικρότερο, είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε με την ελληνική γλώσσα όταν πρέπει να μετρήσουμε πάνω από το 100. Πώ μετράσαι εσύ. Γιατί πρέπει να μετράμε πάνω από το 100. Αφού εκεί μα κατέταξε. Τα λεφτά δεν βγαίνουν πάνω από 100. Ξεκινάμε από αυτό. Μόνο οι, οι, οι λογαριασμοί έρχονται πάνω από 100. Αφού πάνω... εκεί δεν το μετράς Το βλέπει, λοιπόν θυμά, δεν χρειάζεται να το πει προ τα έξω. Θυμάσαι τη σύζυγο Κούγια τότε που ήθελε να πάρει το 100. Λοιπόν, πώ παίρνουμε το 100. όπως παίρνουμε το 100. <laughs> Α, ναι, Αν ήταν 99 θα ήταν εύκολο. Τι το έχουμε πάνω από 100. Ναι, Έτσι πούμε... και ο Τσίπρα χθε. <laughs> <ναι. λοιπόν, laughs> για να το φέρουμε σιγά, το τρέχουμε πολύ. Έχαζε οι Αμερικάνοι που το έχουν 911. Μπ Του Τσίπρας... λέει ποια γράμματα θα πάρει. 9-1-1. Mm -hmm. Η πυροσβεστική, 1-9-9. Με τα μπερδέψεις. 141, 1-4, 1. 4, 1. Μπράβο, 131, έχω κι άλλο να πω. Ναι, Όσο μιλάω εγώ. <laughs> ο Τσίπρα ήθελε να πει για την 108 θέση <laughs> <laughs> που είμαστε, που μα κατέταξαν εκεί κάτι δημοσιογραφικοί οργανισμοί στην ελευθερία του τύπου κτλ. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Νιώθουμε ναι. ότι έχουμε ελευθερία. Okay, Οκ, yeah, μια άλλη ωραία μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Το θέμα είναι πώ θα μέτρησε όλα αυτά ο Τσίπρα. Το ερώτημα είναι αν επιμένετε σε μια τέτοια συγκυρία στην ανάγκη για μέσα της εκλογίας. Ναι, επιμένω κύριε Σρόιτερ και ξέρετε γιατί επιμένω, γιατί με φοβίζει η επόμενη μέρα. Και όσο βλέπω μια κυβέρνηση η οποία κινείται χωρίς ε, ε, λογισμό, ε, χωρίς να ενδιαφέρεται για την επόμενη μέρα παρά μονάχα να εξαντλήσει κάθε δευτερόλεπτο στην εξουσία, και να καταγράφει πολύ αρνητικά ρεκόρ να είμαστε στην κορυφή σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και στον πάτο σε ό,τι αφορά ελευθερίε όπω η ελευθερία του τύπου που κατακυλήσαμε στην 18οη θέση mm -hmm. που κατακληλίσαμε στην 18οη θέση. Mm -hmm. ε, όσο βλέπω μια κυβέρνηση η οποία α, μπορεί να αφήσει πίσω τη συντρίμμια, ενώ οικονομικά και κοινωνικά, καταλαβαίνω γιατί έχω την εμπειρία ξανά παράλαβα συντρίμια, ξανά παράλαβα συντρίμια, ότι θα είναι πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Ένα, Σε δεν ένα. <laughs> όχι. ένα δεν πέτυχε. Τι <laughs> έπαθε. θέλει και τα λέει. Αλαφούζω, έπαθε. Τι, τι εννοείται, έπαθε. Ε, Ότι δεν λέει τέτοιο ο Πώ το Ένα, 540, ένα, ένα Έχουμε ένα τρίλεπτο με Σαρδάμ του Τσίπρα. Λεφό 360 μοίρε. δεν είναι Σαρδάμ. Όχι. Είναι, <laughs> <laughs> <και εδώ laughs> δεν είναι Και εδώ δεν είναι Το παράλαβα. Είναι Είναι το 360 Yeah, αυτό το, το θυμάμαι, αλλά. αλλά τι θα θέλουμε τα πάνω από 100 Τέλο μάνα από αυτά θα κρυθεί Όχι, όχι. Υπουργός, Ο υπουργό λέει ο πολιτικός ο υπουργός. Υπουργός. Σε καμία Θα περίπτωση. κρυθεί από το έργο του Α μπράβο λοιπόν πάμε στο έργο και του Και το αφήνω εδώ Τον <laughs> ρωτάει όχι δεν το παίρνω εγώ και το πάμε παραπέρα Το ρωτάει λοιπόν ο Σρόιτερ στη συνέντευξη που έδωσε χθε Για τη Ρήτρα Γιατί η Ρήτρα έχει θεσμοθετηθεί η Ρήτρα αναπροσαρμογής στη ΔΕΗ Αυτά τα χιλιάρικα που έρχονται και τα 700 άρια λογαριασμοί. Έχει θεσμοθετηθεί από το Σαμαρά. Δεν κατεργήθηκε όμω από τα χρόνια τη Αριστερά. Δεν τέθηκε και θέμα όμω. Μπράβο. Επίση είχε πέσει χρήμα. Ναι. Δεν είχαμε ανάγκη. Δεν, το, χρήμα το, δεν είχε πέσει. Είχε παρθεί χρήμα. Να. Δεν είχε πέσει χρήμα. Εντάξει. Δεν πρόλαβε γιατί γίνανε εκλογέ. Θέλανε να μοιράζουν αυτά 37 δι. Αλλά τα ήρθαν τότε και Ο Σρόιτερ συνέδευξη... Τα έκανε σκόνη και φτερό. Ο Σρόιτερ του έκανε συνέταξη όπω κάνει και στο Κυριακό ή και συνέταξη. Δεν την είδα να σου πω την Α, αλήθεια. Δέξει. Κάποια άλλα αποσπάσματα άκουσα. Mm. Ε, κανονική μάλλον. Έχει δημοσιογραφικέ ερωτήσει μέσα Είχε και την δεύτερη ερώτηση. Oh, forward του Το follow-up που είναι σπάνιο πια. Δεν το συναντά στη συνέντευξη αρχηγών. Mm. Mm. Καλά, στο το Μητσοτάκη μπορεί να μην είχε σημειώσει follow-up Κάιζερ. Μπορεί μην να μην το βγήκαν Γιατί δεν ξέρει τι θα πει κτλ. Σωστό, σωστό. Για πάμε τώρα και τι του λέει λοιπόν. Τον ρώτησε για τη ρήτρα. Γιατί δεν την καταργήσανε ω αριστερά. Γιατί αν είχε καταργήξει περίπου κάτι Α. τέτοιο Εσείς έχετε εκφράσεις πάντως έχετε πράσεις. πει ότι είναι παράλογη και παρανομή και το ερώτημα είναι γιατί ο κυβέρνηση δεν την καταργήσατε τη ρήτρα Γιατί είδατε προσπαθεί. εσείς ω κυβέρνηση να υπάρχει ρήτρα να που χρεώνει στους πολίτες παραπάνω από ότι Το κόστο του ρεύματο. Στα Σας υπήρχε. είπα, ούτε ένα ευρώ. Υπήρχε στον κώδικα προμηθυνών το 2013. Να. Στα συμβόλαια επί, επί των ημερών μα, τη ΔΕΗ, δεν αυξήθηκε ο λογαριασμό ρεύματο, ούτε για ένα ευρώ, κυρία Φροετρία. Στα συμβόλαια όμω. Ούτε ένα ευρώ. Μέσο σταθμικά, με βάση τα στοιχεία τη eurostat ε, επί των ημερών μα, είχαμε 12% μείωση του κόστου ηλεκτρικού ρεύματο. Συμφωνώ απόλυτα, μήτες. κύριε Προεδρομε. Αλλά ναι, η ρήτρα ναι. να υπήρχε στα συμβόλαια. Υπήρχε ω νομικό όρο που δεν εφαρμόστηκε και η γενική. δεν έτυχε να αυξηθεί το ρεύμα. Δεν είναι δεν έτυχε. δεν έτυχε, είχαν πολιτική να μην αυξήθηκε το ρεύμα. Δεν είναι δεν έτυχε. Η, η αλήθεια είναι ότι δεν αυξήθηκε το ρεύμα ναι. αυτά εκείνα τα χρόνια. Η αλήθεια επίσης είναι ότι δεν είχαμε πόλεμο εκείνα τα χρόνια και οι ανταγωνισμοί των εταιρεών και πριν από τον πόλεμο δεν είχαν αρχίσει. Αλλά η ρήτρα υπήρχε. Εδώ λέει ο Αλέξη Τσίπρας ότι δεν εφαρμόστηκε. Όμως όταν ψηφίζεις κάτι, όταν διατηρείς κάτι, δεν το κάνεις μόνο για τα δικά σου χρόνια. Το κάνει και για τον επόμενο, τον δυσκολέψει. ή να προστατεύσει τον λαό για πάντα. Δεν κάνει, δεν παίρνει ένα μέτρο μόνο για δύο χρόνια. Αν αν έχει κάτι, θα Καλά, το κάνει. Το να το, το δυσκολέψει είναι διπλή σημασία. Μπορεί και να την κατά... άφησε. Για να το δυσκολέψει, και τώρα να βγει στο μίτσο να σκάσει αυτό. Όταν είσαι υπέρ του λαού, κοιτά τι είναι κατά του λαού, το κόβω. Και μπορεί και ποτέ να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Αλλά εγώ το κόβο. Δεν είμαι υπέρ βα... του λαού. Βάζει μια παράμετρο που πρέπει να ισχύει. Να σε υπέρ του λαού. Ναι. ναι Εννοώ. Okay. Κάπω δυσκολεύει το πράγμα όμω. Επειδή χρησιμοποιήθηκε και λέει υπήρχε, αλλά δεν. Ναι, ε. αλλά υπήρχε. Ε, αλλά δεν. Όπω και τα αυτό μνημόνια δεν τώρα. καταργήθηκαν το 2 και το 1. Οι διατάξει υπήρξανε μετά. Και μπήκε και ένα τρίτο. Ε. Έχει σημασία δηλαδή πως αντιλαμβάνεται κάποιος το ρόλο του ω πολιτικό ω αυτό προσφέρει στην κοινωνία. Ως αυτό που νοιάζεται για την κοινωνία. Πάλι βρήκε για τον Τζίπρε να πει: Δεν πληρώσαμε ρήτρα. Έδωσε συνένεση Και... δεν... ότι δε δε πληρώσαμε έλεξε, τόπα δεν πληρώσαμε το παρόν. Δεν πληρώσαμε ρήτρα. Ωραία, πληρώνουμε τώρα. Πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μα τώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνει στο διάστημα να φτιάξει. Να πει μια παπαριακά ένα από εδώ. Ασχοληθούμε και με. Τε, τε. Έστω να. Ωραία. Δεν και καλά. Πάμε στον απέναντι. Πάμε στον είπε. απέναντι. Ποιο είναι ο απέναντι, είναι ο Μπάμπη. Ο Μπάμπη προχθέ. Παπαδημητρίου, φίλο μα. Συναδελφό σου. Ο Μπάμπη. Ναι. <laughs> ο Μπάμπη. Μια <laughs> <νοιάς laughs> και το φέρνει η κουβέντα και όλα αυτά εδώ. Με τη ΔΕΗ κτλ. Καλά. Σαν λαό, το έχει πει πρώτο. Είναι καλή στιγμή να βάλουμε και το νερό μέσα. Ναι. Είχε πει ότι είναι πολύ ακριβό το νερό. Τώρα νομίζω. Σε ανίποπτο χρόνο. χρόνο. Τώρα νομίζω είναι καλή η συγκυρία να πλακώσει και αυτό μα. Να είναι και λίγο το νερό γιατί και εμεί το σπαταλάμε. Γιατί, Μην πίσω είπε... τώρα, είπαμε για του θερμοσύμφωτε. Πιάνει πάμε, και, δε, τά πιάνει τά το και ποτάμι, νερό. Το, το ποτάμι, ποτάμι. Δεν γυρίζει πίσω. Το. το, το, το, το Πώ το λένε έξω. Μποτίζουμε. Πο, Τα νερά. νερά. Πλαίνει άλλο τη βεράδα. Πλαίνει το δρόμο. Τι να πλύνει το δρόμο. Τα σκάτα Ο σκύλο. Τα μαζεύει ο δούλος ο... του σκύλου. Δεν τα μαζεύουν όλοι. Α, Θα έπρεπε. Δεν τα μαζεύουν όλοι. Έχω θέμα εκεί. Άστο. Λοιπόν, μην φύγουμε. Να μείνουμε στον Μπάμπι λοιπόν. Mm -hmm. Ο Πάμπις βγαίνει προχθές και λέει ότι με πιέσει των άλλων εταιριών η ΔΕΗ και η ΡΑΕ ανάγκασε τη ΔΕΗ και όλους yeah. και την κυβέρνηση ουσιαστικά να βάλουν τη ρήτρα να προσαρμογίζονται να την ενεργοποιήσουν γιατί υπήρχε από παιδί. Ελεύθερη αγορά αγάπη μου, Το Α, okay, sorry, bad luck. Το είπα αυτό ο Μπάμπη προχθές και mm. το ακούσαμε όλοι. Σήμερα το πρωί που βγήκε στην ΕΡΤ, ah, μας έβγαλε, αυτό το κάνει ο Μπάμπη και τον λάτρευ, και το θυμάμαι από προσωπική εμπειρία στο Sky, μας έβγαλε όλους του Εσεί ο ίδιο σε μια στιγμή ηλικρίνια σας άκουσα με τα αυτιά μου στο κόντρα Παραδεχθήκατε ότι ρίτε να αναποσαρμογείς είναι αποτέλεσμα τη πίεση των εταιριών Όχι, δεν, δεν είπα ποτέ το κάτι τέτοιο Δεν είπα ποτέ Ωραία, κάτι θα τέτοιο το βίντεο. Λοιπόν, Ξέρω πολύ καλή τη λέω, λέω εγώ και δεν θα μου λέτε εσύ τι λέω εγώ Ο Κατρούγκαλος είναι αυτός που το θυμίζει Ξέρει πολύ καλά τι είπε ο Μπαρντ, δεν είπε ποτέ, ποτέ κάτι τέτοιο Να ακούσουμε πώ δεν είπε ποτέ προχτές το βρά Η ΔΕΗ στην ε, επίσημη ανακοίνωσή τη, όταν άρχισε να εφαρμόζει την ρήτρα αναπροσαρμογή και μάλιστα με διαφορετικέ χρεώσει, λέει, έτσι ξεκινάει, η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο υποδείξεων τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια και σύμφωνα με τι κατευθυντήρε γραμμέ, κλπ. Υποδείξει δέχτηκε. Πιέσει Μπο... που είπα εγώ. Πιέσει Μπο... που είπα εγώ. Πιέσει Μπο... που είπα εγώ. Μπο... Υποδείξει δέχτηκε. Όχι, εγώ είπα πιέσει και επιμένω. Υποδείξει δέχτηκε. Όχι, εγώ είπα πιέσει και επιμένω. Άρα και ξέρω και γιατί Με βάση τις υποδείξεις πληρώνει όλος ο ελληνικός λόγος αυτές τις λιστικές χρεώσεις. Λέω στους τηλεθεατές μας ότι δεν υπήρξε καμία υπόδειξη. Αυτά είναι ευγενικά, να μην πω τι, γιατί είναι σωστό. Είναι πιέσει των ανταγωνιστών. Που δεν το είπε όμως. Να το είπε, το είπε και το είπε και καθαρά. Τόσο καθαρά. Με τέτοια επιμόνη. Και ήθελε και καθαρό έδωφος να από πάνω βάλτο το στο χαμηλό εντάξει. και ναι ναι ακούγεται βγαίνουμε εκτός και, δεν τα αυτό Οκ, okay, εντάξει <laughs> και το επιμένει ότι σήμερα το πρωί μας έβγαλε τρελούς ότι δεν το είπε με την ίδια σιγουριά δηλαδή, και πάθος και στις δύο περιπτώσεις α, που το κάνουν όλοι πάνω κάτω όχι εδώ είναι, έρα... εδώ είναι Άσπρο, μαύρο, χωρί αποχρώσει. Είναι καθαρό. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Έχει πιέσει η ΔΕΗ, δέχτηκε πιέσει η ΔΕΗ. Όλοι εννοώ ότι δεν σκέφτεται ότι καταγράφεται αυτό ότι κάπου έχει παίξει. Δεν τον, θα νοιάζει. Παίξει. Δεν τον νοιάζει. Μα και τα δύο καταγράφονται και Μα... θα παίξουν δίπλα-δίπλα. Και υπάρχει και η Ελλοφένεια που θα παίξει δίπλα-δίπλα. Όχι, δίπλα. 100 εκπομπέ. Και, και εκπομπέ. Δεν, δεν θα, το Ποιες εκπομπές θα το παίξουν. Ποιε εκπομπέ θα το Εντάξει, μην το λύσω, δεν ξέρω. Δεν τον νοιάζει. Θα το βάλει ο Αγγελάτο δίπλα-δίπλα τι δηλώσει. Όχι. Να, ορίστε. Μια συνέπεια του Παπα Δημητρίου, ακούστε. Αλλά εδώ είναι η επιμονή και ότι σε βγάζει και τρελό. Ναι. Αυτό είναι. Για άλλη μια φορά το έχουμε κάνει εδώ πολλέ φορέ. Με κάτοχοιλιάδε φορέ το έχουμε ακούσει. Με διάφορου πολιτικού που λένε τέτοια. Ο Μπάμπης λοιπόν, σήμερα το πρωί είχε να πει και πολύ, που ήταν και ο Δελή, ο βουλευτή του ΚΟΚΟΕ, είχε να πει καλά λόγια για τον Μπάμπη, για το Φάουστο. Για τον Φάουστο. Θέλω να πω στον κύριο Δελή ότι ντρέπομαι πραγματικά για τι απόψει του Κομμουνιστικού Κόμματο. Απόψει εναντίον του περιβάλλοντο, απόψει υπέρ του Πούτιν. Έχετε στηρίξει τι προσπάθειε να μην αναπτυχθούν οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ενώ κάνατε την πάπια όταν αγοράζαμε αέριο ρώσικο. Ενώ κάνατε την πάπια όταν αγοράζαμε αέριο ρώσικο. Ντροπή για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ντροπιάζεται και το Κομμουνιστικό Κίνημα. Αυτά είναι καλά λόγια, είναι παράσημα του Μπάμπη προ το Κουκουέ. Δεν το ανέχεται κιόλα ο, ο Μπάμπη. Έχει απαιτήσει ο Μπάμπη από το Κουκουέ. Για το κομμουνιστικό κίνημα. Ναι. Έχει απαιτήσει. Για το κομμουνιστικό κίνημα. Κίνημα. κίνημα. Ναι, λέει εδώ, είπε διάφορα, είπε ότι στηρίζεται τον Πούτιν. Πώ, Μόνο του. Μόνος του. Γιατί είχατε βάλει στην αφίσα τη Ρωσία μετά τον ΝΑΤΟ και την ε, Αμερική. Mm, mm. Αυτό είναι στήριξη του Να πολέμου, το. Άρα. Mm. άρα mm. Μετά λέει... Αυτό που το έχουν αρχίσει την καραμέλα όλοι. Καλά <Οίλοι> όλοι, ποιοι όλοι, πετσομένοι, <Οίλοι> δημοσιογράφοι, <Οίλοι> και... προσκύμενοι στην κυβέρνηση, η καταπλή ψηφία Να λένε από την αρχή και να έχουν διαστρεβλώσει από την αρχή χωρί να το πατάνε κάπου Όχι, αυτό είναι άσπρο μαύρο Ότι στηρίζει ας πούμε το κουέκα καθαρά κιόλα. ότι είναι το γαρούβλια, το ένα πάνω και τα Και το συνεχίζει χωρίς να το πατάνε κάπου Και δεν ασχολείται κανείς να δει πατάει κάπου αυτό ή απλά λένε μια μπαμπάτζα σου ο Πληρώνονται. Ναι. Ο κόσμο, λέω να ασχολείται. Α, ο κόσμο, νομίζω οι νοήμονε καταλαβαίνουν. Ε, οι νοήμονες, και νομίζουν. οι περισσότεροι ξέρουν ότι δεν ισχύει. Απλά, δεν αυτοί που δεν είμαι σίγουρο ότι είναι η πλειοψηφία του νοήμονε. Εντάξει, αυτοί βλέπουν που βλέπουν τηλεόραση έχουν ψηφίσει και αυτού που έχουν ψηφίσει και, και έχουν αυτή τη ζωή που έχουν. Ας, και ο κάθε άνθρωπο έχει και μια ευθύνη στο κάτω-κάτω. Τι επιλέγει, τι φιλτράρει, τι γνώση έχει για τα βασικά πράγματα. Δεν λέμε να έχει 10 γυκλοπαίδια στο κεφάλι του. Δεν καταλαβαίνω ότι σα κοροϊδεύει κάποιο. Από 5 χρόνων ένα παιδάκι να πάμε να το κοροϊδέψει, θα καταλάβει. Δεν καταλαβαίνει ο άλλο τι γίνεται. Και λέει εδώ ο Μπάμπη: Κατηγορεί τον Κουκέο Μπάμπη ότι δεν έκανε τίποτα όταν παίρναμε το φυσικό αέριο του Πούτιν. Ναι. Το παίρναμε. Είναι αυτέ οι κυβερνήσει. Αυτέ το αγοράζαν. Και κατηγορεί το Κουκέο που δεν διαμαρτυρότανε πού ο Μπάμπη αγόραζε το φυσικό αέριο. Δηλαδή, ο σουρεαλισμό και το παλαβό σε όλο το, το μεγάλο Μεγάλη Και το κομμουνιστικό κίνημα Εσείς γιατί δεν κάνατε κάτι. Και... Εμεί το, το πήραμε. Καλά, Μπορείς να Καλά, ντρέπετε... Εμείς είμαστε πατεώνες, είμαστε καθάρματα ναι, ναι. Εσείς πλέπετε πούστε με το λαό Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε με το λαό Και ντρέπετε για το κομμουνιστικό κίνημα Και για το κουκουέ, ο ναι. Μπάμπης τώρα Που μπά... προσδοκίε πως δοκίες ο Μπάμπης και απαιτήσει από το κομμουνιστικό κίνημα Και απογοητεύτηκε ε, Θα πάμε λίγο στα μέρη σου, στην ΕΔΙΠΣΟ Τι, α... <laughs> τι, <άλλο έχουμε>. <laughs> τι <laughs> άλλο Από πέρυσι συνέπεια, μας αυτό. απασχολείται πολύ. Από πέρυσι η έχει γίνει viral. Ε, για φέτο, διάφορους για λόγους. Για κάτι διά... καλό δεν έχουμε. Φωτιέ, τα γατιά με το Άλτο Γκάφρο και τι άλλο είχαμε κάτι στα χέρια μα. Κάτι κρούσματα ε, είχατε του COVID πέρυσι στην αρχή. κρούσματα. Ναι, μπράβο. Κάτι σερβί εκεί. Ε, κα, ένα, κάτι ρατσιστόμουτρα στο ΕΠΑΛ στην Ιστιτούτα που την πει ότι ένα μαυρούλι. Από την Κούβα που ήταν ένα παιδάκι. Τώρα. Ε, το γατάκι, έγινε προχθέ αυτό με το με γατάκι. Το, γατάκι Έτσι το είδαμε όλοι και τα λοιπά, και τα λοιπά. Έχει αναλάβει ένα δικηγόρο, δεν ξέρω από την περιοχή, λέγεται Άσον Οικονόμου. Ο οποίο ανέλαβε. Καλά, δεν είναι, Γιατί έτσι Και η συγκεκριμένη δεν, δεν είναι από την περιοχή. Okay, από ό,τι κατάλαβε, οι τουρίστε ή κάποιοι γνωστού. Δεν, δεν μα απασχολούν. Όχι, μα απασχολεί, oh, απασχολεί να καθαρίσει το όνομα τη περιοχή. Γιατί <laughs> βγαίνει <βγει, βγει, laughs> να πει κάποιο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Επίση δεν ήταν στην Ερυψό, ήταν στον Αγιώργη Λιχάδα. Όλη η ευρύτερη περιοχή. Δεν γίνεται να λέμε. Στην ωραία Ελλάδα. Έχει ωραία μέρη Ερυψό άμα πα. Είναι μόνο το λιμάνι και το χωριό, αλλά εδιψό όλα τα γύρω-γύρω. Τα καλά. καλά. Και όταν γίνεται κάτι 300 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα πέρα από την Εδιψό, δεν είναι εδιψός Εδιψό όλα αυτά. Όλοι οι Ο δικηγόρο λοιπόν που ανέλαβε να υπερασπιστεί αυτό το, το, το, το, το κτήνο που κλόντισε το γατάκι, Βατί, ο κύριο Ιάσων Οικονόμου, βγήκε στον Ευαγγελάτο. Ναι. Και είπε λοιπόν, θα ακούσουμε, γιατί... Ό,τι έχει γατιά. Όχι, και είπε, και και γατιά. είπε και αυτό, είπε και αυτό, είπε το λέμε, παραδείγματος ότι είναι και Αυτό είναι το λιγότερο, αυτό ναι. είναι το λιγότερο. Είπε κάτι άλλο που δείχνει το ενδιαφέρον του δικηγόρου για την υπόθεση. Να σας πω το εξής, δεν υπήρχε περίπτωση να αναλάβω την υπόθεση εγώ ο ίδιο, εάν καταλάβαινα ότι το γατάκι είχε πάθει το παραμικρό. Ε, και γι' αυτό επιφυλάχθηκα στου συναδέλφου σα που επίμονα ρωτάγανε αν είμαι ο δικηγόρο. Το έλεγα όχι, μέχρι χθε το βράδυ στην Ελυψό. Μετέβηκα στην Ελυψό και είδα ακριβώ ποια είναι η πραγματικότητα, η οποία δεν είναι αυτή. Και σα το λέει ένα άνθρωπο που έχει δεκατέστα χιλιάδε. Εξ αυτή τη δικογραφία λοιπόν και τη εξαιρετική δουλειά που κάνανε ο διοικητή Ιστιαία και οι δύο εξαιρετικοί αξιωματικοί και ο ταξί αργοσέβεα, είδανε ότι όντω δεν αποτυπώνεται αυτό το οποίο είπανε. Οι άνθρωποι στα social media που πολύ καλά κάνε και το κατακρίνανε και τον αναρτήσανε και συγχαρητηρία. Το γατάκι προσγιώθηκε χεριάκρας υγείας, κατακριτέανε μεν η πράξη, αλλά δεν έγινε έτσι στην πραγματικότητα. Πέρα από τα τελευταία αυτά εδώ, το τηλεειδικογραφία και το χέρι άκρα υγεία, yes, είναι ότι πήγε και είδε τον γατί. <laughs> επίσκεψη. Μετέβει, νοεί. Δηλαδή πα και βλέπει τον γατί που έχει φάει τον Και πάει στην γατόμαν. είναι το παιδί σα εδώ να το δω, ήρθε μια επίσκεψη. Όχι, πάει στον γατί. Γεια σα. Είστε σας. το θύμα. Πώ δικηγόρο. Νιώθετε Είμαι καλά. Ο Είμαι του το, το θήτη. Του το θήτη, ναι, Είστε καλά. Εξέταση. Δηλαδή, Έμαθα ότι προσγειωθήκατε. Συγειωθήκατε σηκώ... <laughs> ομαλά. Είχε το μαλί, είχε και ένα αέρο <laughs> στην κλωτσιά που φάγατε. Δηλαδή καταλαβαίνω το ζήλο και την ανάγκη των δικηγ Εκεί στηλιχάδα, να δείτε να αναζητήσει το γατί. Όχι, τα για δύο και το <laughs> άλλο. Πού πα... ήταν και το άλλο, Ποιο γατί θυμάμαι, Ποιο το βίντεο. Έλα εδώ, Γκατάκη, σου να είσαι κλότσο. Μίλα. δω, έχει γατάκια. πάνω παπούτσι ή <laughs> τέτοιο <υδερχιο>, σχήμα. <laughs> δηλαδή είναι. Ένα θέμα σοβαρό όπω είναι αυτό και η καφρίλα αυτών των ανθρώπων πρέπει να σταματήσει. Και με την απειλή τη κάμερα και των βίντεο, είναι καλό που σταματάει σιγά σιγά και που τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Χωρί να σημαίνει ότι είναι τα πρώτα. Είναι καλό και για το μέλλον. Ναι, να για αυτό... το μέλλον. Να το τριπλοκσεκάρει κάποιο, να το τριπλοσκεφτεί πριν κάνει την βίντεο βαριά. Μα πώ πάνε τα στερεότυπα. Έτσι. Ναι. Με τη δημοσιοποίηση, με το κράξιμο, με τη διαπόμπευση. Έτσι σπάνε κάποια στερεότυπα και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά σαν τα τελευταία. Τέσσερα-πέντε χρόνια σε πολλά. Πολύ μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Πολλά... Γίνεται και υπερβολή, προφανώ. Γίνεται και υπερβολή σε πολλά τέτοια θέματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια της Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσει. Σα κοιτάξω για την εκδήλωση που έχω να προτείνω για το Σάββατο. Εσύ. Ναι, ναι, θα oh. προτείνω κάτι. Ωραία. Μάλιστα, ωραία. <laughs> <laughs> με αγωνία περιμένουμε μετά τις διαφημίσει. Πώ περιμένετε, για. Δηλαδή, κυρία δηλαδή θα ξήσει η κυβέρνηση το Τον πάτο των Ελλήνων φορολογουμένων Σταταλωφτά Έτσι για να έλεγα. ξέρουμε τι λέμε <σμουσί> Αρκεί με λίγη υπομονή <σμουσί> <σμουσί> Θα, φαντάζομαι θα φαντάζομαι η κυβέρνηση το πάτω Τον πάτο των Ελλήνων φορολογουμένων Σε ευχαριστώ Παναγία Καλό είναι αυτό Με σάλιο και υπομονή Ναι, ωραία. Πώ λέει και η παροιμία. Υπάρχουν πολλέ παροιμίε στην Θα μα πει αυτή την εκδήλωση που ναι. πρέπει να πάμε Βεβαίω. Δεν θα πω για τον Γάιδαρο και τον τζιντζικα. Βέβαια. <laughs> ναι, να μην πείτε. Το... <laughs> πρέπει να τον κόψουμε κάποιον. Λοιπόν, τρόπο. αυτό το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 7 Μαου, έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε live κάτι πολύ διαφορετικό. Θυμιώνω. <laughs> μην διαβάζει το δελτίο <laughs> τύπου. Δεν είναι δικό σου όλο αυτό, γιατί το παρουσιάζει με ζέση σαν να είναι κάτι δικό σου. Όχι, το λέω σε ψαρώσω, για να πα, να σε ψήσω. Λοιπόν, μαύρη country. Ναι, Με ήττα, όχι μαύρη <laughs> που έχουν κάνει. Δεν είναι ρατσιστικό. Μαύρη country. Gospel Blues. Ορίστε. Πού όλα αυτά, Απ' του. Από, από ποιου, Απαλάχια Κόμπρα <laughs> Worshipers. <laughs> όχι, καλά. Απαλάχια Κόμπρα Worshipers. Αυτό λοιπόν. που βγάζουν κάτι ονόματα που δύσκολο να το πει, το Απαλάχιαν βέβαια. Στην Καλυθέρα, εδώ κοντά που είμαστε ναι. και εμεί στα κοινωνιογραφία, στο Τσάρλι. Στο Τσάλις, Δαβάκι 65, μέσα στο Α, ξεκινάει στις 10, διασκευάζουν παραδοσιακά blues και φτάνουν από τον Dom Waits μέχρι και το Nick Cave, Και, είναι ένα μπα... και έχουν από όργανα μπάντσο, κοντραμπάσο, κρουστά και διαβολικέ σλάιτ κυθάρε. Mm. Πολλά υποσχόμενα. Mm. Mm. αυτό το δελτίο. Σάββατο... Το, το σκέφτηκαν, θέλω να πω. Αυτό το Σάββατο λοιπόν είναι το live στην Καλιθέα. Φίλοι Καλυθέα, σου. Αν θέλετε να δείτε κάτι. Ε, εντάξει, φίλοι συνεργάτε. Αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, όντω αξίζει τον κόπο. Είναι πολύ ωραίο που σα αυτή η μουσική. Ε, ναι, βέβαια, να το ξέρει. Να το ξέρει αυτό το Σάββατο Καλιθέα στο Τσάρλι Δαβάκη65 στι 10 το βράδυ. Σήμερα είναι και επέτειο, μαύρη ελαφρώς, όχι μα, μα, ελαφρώς, μαύρη, μαύρη επέτειο, είναι 5 Μαΐου, είμαστε το 2010, έξω από τη Μαρφήν. Ε, ε, η διαδήλωση, μια τεράστια διαδήλωση, είχε να δει Αθήνα τέτοια μεγάλη διαδήλωση δεκάδε χρόνια ε, και συνέβη αυτό πονή... που δεν έπρεπε να γίνει κανένας από αυτούς που νοιαζόντουσαν για το να μην περάσουν τα μνημόνια, να μην χτυπηθεί ο λαός από όλες αυτές τις διατάξεις, δεν θα τολμούσε να σκεφτεί να κάνει αυτό το πράγμα, να ρίξει δηλαδή μέσα σε ένα κλειστό κτίριο, που δεν είχε και εξόδους από ό,τι φάνηκε στη μπόρια. Εξόδους ασφαλή, δίκως να, να ρίξει, οι άνθρωποι Να κάψει, να κάψει ανθρώπους που ήξερε που ότι μέσα να ένα άνθρωπο να όποιε απειλές... Από την εργοδοσία του κτλ. Όχι, όχι. Ποιο θα σκεφτόταν θα κάνει και κακό σε μια τέτοια μαζική διαδήλωση. Γιατί έμεινε από εκείνη τη μέρα, αυτό συζητάμε. Οι επόμενε ήταν πολύ μειωμένε, ο αριθμό ήταν πάρα πολύ μειωμένο. Και συνέβαλε αυτή η ενέργεια, πέρα από του νεκρού, την Αγγελική Παπαθανοσοπούλου, 32 μηνών, έγκυο, τον Επαμινόδα Τσάκαλη, 36 ετών. 32 χρονών. 32 ετών. Ναι, έγκυο τη Τσάκαλη. 32 ετών, έγκυο 4 μηνών, Επαμινόδα Τσάκαλη, 36 ετών. Και Παρασκευή Ζούλια 35 ετών, θυμόμαστε τα πλάνα όλοι στα μπαλκόνια, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Ε, κανείς που νοιάζεται για αυτόν τον τόπο, για αυτή την πόλη, για τους αγώνες του λαού, για την ευμερία του λαού, δεν θα τολμούσε να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν έχει βγει ποιοι το έχουν κάνει. Είναι προβοκάτορε, είναι ε, κουκλοφόροι, είναι μαύροι, είναι χουλυγάνοι. Δεν ξέρουμε, επισήμως δεν ξέρουμε και ανεπισήμως νομίζω. Οπότε ξέρουμε όμω τι σήμαινε όλο αυτό για, τις οικο... για τα ίδια τα... του τρει ανθρώπου, για τι οικογένειέ του και βεβαίω για την πορεία των μνημονίων στην... στη συνέχεια. Ε, το θυμόμαστε, δεν το ξεχνάμε. Ήταν μια μελανή στιγμή στην σύγχρονη ιστορία που είχαμε. Έχει ένα ενδιαφέρον βέβαια. Αν θέλουμε κάτι να σκεφτούμε, γιατί όντω δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ε, να σκεφτούμε ποιου συνέφερε όλο αυτό. Ναι, είναι μια μέθοδο ανάλυση. Δεν, δεν πέφτει πάντα. Όχι, Σίγουρα βοηθήθηκαν αυτοί που θέλουν να περάσουν τα μνημόνια. Σίγουρα. Σίγουρα, και να το έχουν και σαν καραμέλα όλα αυτά τα χρόνια για να φοβίζουν για επόμενε πορείε διαδηλώσει κτλ. Αξιο, αξιοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε με το περίφημο για τη Μαφή Δέλε για τη. Γιατί με αρφήντελέ, ήρθε κόντρα δύο χρόνια μετά του Γρηγορόπουλο για να λένε ότι ορίστε ε, τέτοια κάνετε και εσύ για να μην συζητάνε το Γρηγορόπουλο την, την επίσημη αστυνομική αυθαιρεσία Εδώ δεν ξέρω μα αν είναι ανεπίσιμη παρακρατική τι και πώ. Και μια χαρά, ωραία καραμέλα και ωραία επιχείρημα είναι για να χρησιμοποιούν από τότε και πέρα όλη αυτή. Συνέχεια. Στην Καλυθέα θα γυρίσουμε, όπως έλεγες πριν για το συγκρότημα. Ε, πριν λίγο καιρό ένα ιερέας τα, από τα συσίτια του ναού έδιωξε ε, ένα τρανς άτομο. Γιατί ήτανε τρανς. Δεν ήθελε ο παπάς, στο πλαίσιο του αγαπάτε αλλήλου να ταΐζει συζαγωγικά την... Ε, Το άτομο αυτό. Όπου μέχρι πρώτη μα τα ιζόταν από τα συζήτηματα, απλά επειδή δεν το είχε πει χαμπάρι ο παπάς, και μόλι το πήρε χαμπάρι το έδιωξε. Βγήκε το βίντεο γιατί πήγε το άτομο αυτό να ζητήσει τον λόγο από τον παπά γιατί Με έχει κόψει. Θα ακούσουμε το ηχητικό γιατί ο παπά χρησιμοποιεί διάφορα έτσι ωραία εφάνταστα του τύπου. Οκ, okay, να ανεχτούμε του ομοφυλόφιλου, mm. αλλά εσύ δεν είσαι ακριβώ ομοφυλόφιλο, δεν του πετάμε στη θάλασσα. Άντρα με Ναι, ναι. Είναι επίσημο δεν τους έρευνες στη θάλασσα, δεν τους σκέφτουν. Αποδεκόμεθα και... Πώς να απολυθήκατε, χθες μου, ήποτε τα με Έχουμε πληρότητα και συστηρίου. Δεν πέντε μέρες μου Τώρα τι γίνεται, Αν αγνοείς εσύς οποίη δεν ξέρετε την ιδιαίτερα του Tamil, επειδή δεν γνωρίσατε την ιδιαίτερη μου Tamil, μετά μου ξεχωρίσατε. Εγώ ξεχωρίσω την ευτόμηση, δεν αποκαλείσατε ότι είμαι άντρας να ψιάσει. Δεν είσαι άντρας να ψιάσει. Όχι, είμαι γυναίκα από 15 χρονών. Είμαι, είμαι, σας Άρα δεν το δεχώσεις τ' αυτό. Δεν το δεχώσεις τ' αυτό. εγώ θα πάω το συσίγιό μου. Εντάξει, και... το, το συσίγιό μου θα πάω το πάνω Έχω δε πληροφορίες άσχημες. Δεν με διαφέρει πληροφορίες ππο, που έκανε. Ότι οικονομική ευρωστία. Δεν έχω το Αυτά από την πλήρια ευρωστία, Έχει Ξέρει ο Δεν αποκαλύπτεται από πού να αρχίσουμε να τελειώσει. Ότι ναι, λέει τους ομοφιλόφιλους ό, τους πετάμε στη θάλασσα, αλλά δεν θα τρώσει κιόλα. Γιατί ίδιο, δεν είσαι ναι. εσύ ομοφιλόφιλος, έχεις έχει βυζιά. Αυτό ήταν το, το κριτήριο του παπά. Ήταν αυτό. Όχι ότι να τα είσαι έναν άνθρωπο. Δηλαδή, στον άνθρωπο που πεινάει, κοιτάμε τα βυζιά. Ναι, εννοείται. Α πούμε. Το κόλλο. κάτι, ναι, ο κάτω, θα βρει. Άμα θέλει να βρει, θα βρει. Ναι. Οπότε έγινε αυτό ο διάλογο. Για τον άνθρωπο που υποτίθεται κηρύσσει την αγάπη προ του άλλου, ό,τι και αν είναι αυτή. Όπω θυμόμαστε από τα αρχικά. Η Όλγα Τρέμι κάνει κάτι συνεντεύξεις συνεντεύξει διαδικτυακέ. Περνάει πάρα πολύ καλά. Η περνάει Ολγα. πάρα πολύ καλά. Το 100, ναι, ναι, Έχουν, έχουν περάσει κι εμεί καλά μαζί τη χρόνια πριν. Είχε, <laughs> είχε το Γερά καλεσμένο ναι. και του έκανε μια ερώτηση. Και η απάντηση του Γερά Πετρίτη έκανε την Όλγα Τρέμι να γελάσει. Ο Πρωθυπουργό μετακινήθηκε από το δόγμα, επιτρέψτε μου να το πω δημοσιογραφικά, αυτοδυναμία ή χάο και προσχώρησε στην άποψη: Ο λαό θα κρίνει. Α, ανοιχτή στις συνεργασίες αποκλείεται κανέναν, κάποια πολιτική δύναμη, ή είστε ανοιχτή προ όλου και με ποιε προποθέσει, δηλαδή ποιε είναι οι δικές σα κόκκινε γραμμέ προκειμένου να υπάρξει, αν βεβαίω χρειαστεί κάτι τέτοιο, κυβέρνηση συνεργασία. Καταρχάς δεν νομίζω ότι υπήρξε καμία απολύτως απόκληση από τη βασική μας αρχή, <Σσίλω> το, το, το, το ότι ο λαός θα μιλήσει είναι ένας κανόνας δημοκρατίας. Είναι τόσο αυθόρμητο και τόσο ωραίο αυθόρμητο. <Σσίλω> <Σσίλω> και δεν το περιμένεις από την τρέμη Να γελάσει η καγκελάδα. Καζέσαι, η ήταν κι αυτή. Μπα τα χαλαρή. Δεν εξαρτάται. Ρε, παιδί μου, λέει ο Γεραπετρίτη ότι είναι θέμα αρχών και τα λοιπά. Εκείνη Εντάξει, το νούμερο 2 στο μαξί μου, ξέρω εγώ, ω ενό Και γελάσικα, κακαριστά μου αυτό που λέει. Καλά, τι προάλλε ήταν <laughs> καλεσμένο στον Πορτοσάλτη και έκανε JukeBox. Ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει, θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, στα παρασκήνια ναι, ναι, μπορεί okay. να υπάρχει πιο χαλαρό. Δεν κλίμα το έχουμε συνηθίσει, λοιπά. δεν το άκουγα, περίμενα. Είναι άλλο τύπο. Περίμεν την τρέμει δεν ήταν που ήταν κόκαλο σε ένα πάνελ με τη Στάιμερ. Ποια ήταν. Αυτό παραντούραγε. Πριν 10 χρόνια ήταν αυτό. Πριν 10 χρόνια. Και τι έγινε. Δεν ξεμέθησε. Πριν 10 χρόνια. Τι να κάνουμε. Είναι ακόμα. Δεν έχει κάνει χανκόβερν. Στη Γαλλία ποιο νίκησε. Τι λεπέν. Ποιο νίκησε. Μα κοροϊδεύουνε. 32, 10 10. Εδώ κάμερα σε μένα. Όσο μιλάω εγώ. Να το βελόπουλο. Στη Γαλλία γίνεται χαμό. Έβγαλε τα άρματα μάχη ο Μακρό γιατί. Απεδείχθη νοθεία στι εκλογέ. Απεδείχθη νοθεία. Η λεπέγγελθε στην Γαλλία. Καταλάβατε ζαβά. Μπράβο. Πάρτο. Όχι, δεν πιστεύει και εσύ, ε. Ε, βέβαια, γιατί το ο, ο Κριρισιάκο έχει βάλει τελοπών. Αν κάνει λίγο επάλυση <laughs> με τελοπών, σου το εισπνέει. Δεν είναι αληθή, ούτε εισπνέωμενο. Το αληθινό. Στο Βυζαντινόν έβαλα. <laughs> Άλλο. Ε, μια αληθινή ήταν. Αριστοκρατικό. Είναι αληθινή. Ε, οπότε... ε, το χάπι έτριβα εγώ και δεν έπιανε. <laughs> και, <laughs> το τριβα, και το έτριβα και λέω τίποτα, δεν είναι. Αλλά βράσε. <laughs> το το καταπίνει κάτω. Είναι πόσιμο. Κατά που <λένε. laughs> Κανονικό. λέμε. Κανονικό. Κατά πώ λέμε. Ναι, ναι, ναι. <laughs> πρασμαστεί <laughs> Όχι, τα δικά σου είναι καλύτερα. Ε, βέβαια είναι καλύτερα. Όχι, <laughs> <Ε, βέβαια, laughs> <είναι> καλύτερα είναι του Ακροάτη. Εσύ είσαι για να παίξει ο Σεβερλίστ. Ο Αυτό πώ λέγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τον Ακροατή. Κύριε Βελόπουλε, αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο, στη δουλειά. Παίρνω 700 ευρώ το μήνα. Με ήρθε ρεύμα 680. Άντε. Είμαι χείρο με δύο παιδιά. Άντε. Παιδεύομαι να τα μεγαλώσω χρόνια. Ποιο θα με προστατεύσει, κύριε Βελόπουλε. Έλληνε, ξυπνήστε. Θέλουν να μα αφανίσουν εντελώ. Ξυπνήστε, Έλληνε, ξυπνήστε επιτέλου. Να, να καλά, σε καλά κύριε Βελόπουλε. Να. Να σε καλά. Και συνεχίστε τον αγώνα σα και να ξέρετε ότι είμαστε μαζί σα. Κάθε μέρα Με την Ελλάδα είμαστε όλοι παιδιά. Όλοι για έναν και ένα για όλου. Αυτά μετά. Τα... Εδώ οι τρει οματοφύλακε. Ένα για όλου και έναν. Που τους βρίσκει. Τον Καλά, βρίσκουνε. υπάρχουν, υπάρχουν. Τον βρίσκουν. Το, Είναι ακροατέ στην εκπομπή του ραδιοφωνική. Ε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρξ. Δεν έχει καμιά γνώριμη φωνή. Δεν <laughs> θα ακούσει. Ακροατή. Γιατί που που να γεννήθηκε εδώ. Ε, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρξ. Ναι. Ο Μάρξ το 1818. Προ Spencer. Ναι, ναι, ναι. ναι. Το παλιά. Ε, κάτι ξέρουμε για Μάρξ, την mm. περίπου λέει. Ψηλιασμένη, νομίζω. Ποιο είχε πει, Πού είχε καπιταλιστή, αφού είχε γράψει το κεφάλαιο. Μπράβο. Να το. Ναι, ναι, τώρα. Ε, θα κάνουμε να, θα μείνουμε λίγο. Γιατί έχει σημασία ποιοι έχουν επηρεαστεί από το μαρξισμό. Ή τώρα, ποιο άλλο. Ή mm. η Τρέμη, ήταν και αυτοί παλιά, νομίζω. Mm. νομίζω. Ήταν, αλλά. Όλοι έχουν μιλήσει. Εδώ έχουμε δηλώσει. Ο Κυριακού mm. έχει διαβάσει. Μα, είπε Κυριακού. Βιβλία που ναφορούν την αριστερά διαβάζει συχνά, έχετε διαβάσει κάποια. Για να μου λίγο πιο. Ε, το κεφάλαιο. Οχ. Oh. <laughs> <laughs> Κοίταξε, το, το κεφάλαιο ήταν υποχρεωτικό. Όπω και ο Μάρξ ήταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο, στο Πανεπιστήμιο. Καμία... Δηλαδή το, το κεφάλαιο ήταν να πει το έχει διαβάσει όλο. Το, το κεφάλαιο το έχω διαβάσει όλο, βέβαια. Οχ. Μα μα μα μα. Κοίτα, εγώ το έχω καταλάβει βλέποντα την πολιτική. Ε, του. τέτοιο. αυτό έχει διαβάσει το δεύτε. κεφάλαιο. Δεν ε, είναι, ναι, ναι, Δεν είναι χωρί κεφάλαιο. Ναι. Το είδε εκεί στον τοίχο, το λέει κεφαλαίος, το διαβάσω, το να, ναι, ναι. έριξε τον τόνο λοιπόν. λίγο. Άδω, μένα, έχει μετά και τα πεζά. Πέμπτη, <σφέρα> γι' αυτό το πω <σφέρα> <σφέρα> αφτάσα, λίγο να περάσουν, Μ, Έ, έδωσε, και... έδωσε τον χώρο αυτό ώστε να ακουστεί, να Έχει διάβασει κεφάλαιο και γιατί να μην έχει διαβάσει. Μόλι το <σφέρα> Από δηλαδή, και έχω διαβάσει <laughs> εγώ. Ο Νίκο είναι εγώ. Δεν είναι ο μόνο που Έγιεσαι διαβάσει εγώ. Ποιο φαντάζεσαι ότι έχει διαβάσει. Ο Νίκο. Όχι, Μωρέα. Πόσο πεζό. Για τώρα. Μάρξ. Όχι. Α. Ο Μάρξ χαρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση τη κομμούνα του Παρισίου ω έφοδο στον ουρανό. Εμεί, επιτρέψτε μου να πω, χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο. Αλλά έφοδο στη γη. Ελλογικό. Α κάζαμε σαν πύραυλο. Ήταν να μην γίνει η Σαν όρθιο καρότο. Ναι, ακριβώ. Φυτέ Αυτό ακριβώ. Ο Τσίπρα τώρα εδώ αναφέρεται. Αλλά ποιο άλλο αποστόλιο. Μια κομμούνα, μια υπομονή. <laughs> δεν εκπονεί αυτό σήμερα. <laughs> τι να κάνουμε εμεί, Θέμε. Ε! Μια οπάτο, η άλλη που ματσίζει τον πάτο δεν έχουμε ηρεμήσει τι ομοροίδε. <laughs> λοιπόν. Έχει και στα σου. Εγώ, λοιπόν. Ποιο άλλο έχει διαβάσει. Ποιο! Πολλοί έχουν διαβάσει. Όχι. Θα ψάξουμε όλου, τώρα έναν έναν. Ναι. Καραντίνα. Δεν είναι ένα ένας, ένας. Καραντίνα, Τρεις Τρει έχουμε διαλέξει. Ο ένα είναι ο Κυριάκο, ο άλλο ήταν ο Τσίπρα και ο τρίτο. Η γνώση ε, σιγά σιγά γίνεται μια μεγάλη εξουσία, μια σημαντική εξουσία για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μα. Και πιστεύω εδώ είναι ένα πολύ ε, σημαντικό στοιχείο ε, για όσου από τη γενιά μα και οι περισσότεροι τη γενιά μα είχαμε. Επαφή με τον μαρξισμό είτε με τον α ή με τον β' τρόπο. Ε, μιλώντας για, τα, για την, τον, τα μέσα παραγωγής και ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Όταν μιλάμε για την κοινωνία τη γνώσης και γίνεται η γνώση όλο και περισσότερο το βασικό εργαλείο, τα μέσα παραγωγής σε μεγάλο βαθμό γίνονται, γίνεται η γνώση. Προσπερνάω, δεν καταλαβαίνω δεν τι είπε, αλλά είναι Γιώργος Αυτό διάβασε όμω. Κρα... Αυτό, αυτό Κρατάμε... κατάλαβε, αυτό μα έπερασε. Σα... Ο γνώση Μαρ... σε επαφή με τον μαρξισμό. Πώ να είμαι σε επαφή με τον κορονοϊό, Είναι κρούσματα. Δεν είναι όλα κρούσματα. Δεν είναι κρούσματα μαρξισμού. Αυτά εδώ αυτό. είναι κρούσματα που ακούσαμε τα τρία. Τελεία. Σε άλλο τομέα τώρα, φεύγουμε από όλα αυτά. Σαν σήμερα το 99 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλη Διαμαντόπουλο. Ένα πολύ μεγάλο ηθοποιό. Εδώ από το μάθε παιδί μου γράμματα. Εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομηχανός έλεγε ότι ο ιτός μας πλούτος είναι πρίκα της καστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την περιεγμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία να Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάνε να τα βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ιτός μας πλούτος δώσαμε πρίκα στην ΟΚ, κυρίως στην ΟΚ, αλλά και στην Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας, ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλοι οι παιδιά έχει μια πρίκα. Τι τα θες φίλε μου, η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες γύρω. Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό πατέρα. Μα, αυτά τα λένε οι κομμονίστε. Όλος ο κόσμο τα λέει. Και από πότε έπαψα να είναι πατριώτε. πατριώτες. Και πότε ήταν. Μήπω έγινες κομμονιστής. Ο Τσάκωνας είναι ο πρώτος ο που, που είναι ο γιος. Ο πολύ ο Μάρξς, ο πολύ Μάρξ, ο, ο Μάρξς. Αυτό. <σέχει> σε χαλάει και ο Διαμαντόπουλο είναι αυτό που λέει για του κομμουνιστέ. που δεν Σπουδαίωσε το ποιο από τα λίγα ταλέντα που πραγματικά, έχουν κανάσει. πραγματικά, Και σε κωμικού ρόλου και σε δραματικού και, και σε κάτι σύριαλ που τον βλέπαμε. Βάλαμε αυτό το κομμάτι εδώ. Υπάρχει λόγο. Έστειλε mail ένα. Μάλλον α ακούσουμε, ακούσουμε λίγο. Αυτό είναι ο Μολδάβα, ο Σμέτανα, ο εθνικό μουσουλγό των Τσέχων. Ένα παλιό έργο, ένα παλιό κομμάτι. Μα έστειλε ένα mail ένα uh, Κροατή, Αστέρη, δεν λέω το επίκεντρο, δεν χρειάζεται. Με θέμα μου γράφει χαιρετισμό και λέει: Γεια σα. Την 5η-28 Απριλίου έχασα τον πατέρα μου μετά από μάχη με τον καρκίνο στη Δεσκάτη Γρεβενών. Κόστα τον έλεγαν, αλλά όλοι τον προσφωνούσαν με το όνομα Γκουντή. Ήταν αγωνιστή, ντόμπρο και τίμιο άνθρωπο. Επειδή σα άκουγε φανατικά μέχρι και την τελευταία στιγμή στο νοσοκομείο, του έβαζαν να ακούει από το κινητό εκπομπέ σα, θα ήθελα να το ξέρετε. Σα χαιρετώ και σα εύχομαι καλή δύναμη και πάντα αγωνιστικά. Ε, το ξέρουμε, μα το είπε άλλωστε και με αυτό το κομμάτι, με αυτό το κειμενάκι. Να ζει, αν το θυμάσαι, που δεν έχει πια τον πατέρα σου κοντά. Ευχαριστούμε που το έστειλε, χωρί να θέλει τίποτα άλλο άνθρωπο, σέστειλε yeah. αυτό και αφιερώνουμε σε σένα. Ε, ο πατέρος δεν μπορεί να το ακούσει, φαντάζομαι θα του άρεσε το ίδιο κομμάτι με στίχους του Μπρέχτ που το τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη και με αυτό κλείνουμε, σα αποχαιρετούμε ε, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο Γεια χαρά <Καισόλυνα> Whotami αυτό ο κόσμο się wygrenάζει κι πιο μαύρη Θα φέρει το φω, θα φέρει το φω. Οι άνθρωποι αλλάζουν, οι νέοι φωνάζουν κι πιο μαύρη Laia la lazin, tu tiranu doksa, pikrili zmonia, pikrili zmonia. Potami omoletava spulioni ti bethra, terranu se vasilades, leones ne γι' αυτό ο κόσμο και δεν γερνάει, και η πιο μαύρη νύχτα θα φέρει το φως